Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας Διαβάζει Ο Γιάννης Μποσταντσόγλου <Γιαβάζει> Μουσικέ στήξεις <Γιαβάζει> Δημήτρη Αρσενόπουλος Ταξίχου τάσος Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το Τρίτο Πρόγραμμα. Σικάνικο Boy". Είτη έπιασε ο Κολόμπος και κατασκεύασε την Αμερική. Δεν ξέρω πω τα κουλάντρισε, αλλά την κατασκεύασα αδερφάκι μου, wonderful να είμαι. Και καθότανε λόρδος και παζά και την άρμεγε με την ψυχάρα του. Όπου, one day να πούμε, έρχονται με τις σκούνες κάτι Ιγκλεζάκια. Λένε τα γκλεζάκια, θενόρ Κολόμπος, να καθίσουμε κι εμεί που είστε Κολόμπος άνθρωπο, και να την περάσουμε καλά. Ο Θενορ Κολόμπους τσαντίστηκε Νο τους κάνει Νο μην η παρέγια σας Και να πάτε πίσω στον τόπο σας Να βώσκετε προβατίνες Σηκώνετε τότε σε ένα εγγλεζάκι Πολύ ψωμωμένο Και του κάνει μαλώνεις ρε Ο Μίσερ Κολόμπους Το ρίξε στην πλάκα Ρε να δεις αν έχετε τήλιο στην κουζίνα Λαχαίνει τώρα γεστό yes, εγγλεζάκι Να ξέρει από Και τέτοια και του σερβίρει μια στο ψωμισάκουλο. Βάζει τα κλάματα οθενό. Τι βαράτερε, Να φέρω το θείο μου το συνταγματάρχη να σα κάνει τα λατιού. Ο θείο του όμω ο συνταγματάρχη ήταν κολονέλο του γλυκού νερού και δεν έκανε άλλο παρά για λοφεία και παράτε. Πλακώνουνε το λοιπόν και στον κάνουν αδερφάκι τον κολόμπου σαν άλογο. One horse. Έτσι τη διηγείται την ιστορία της Αμέρικας ο Θανάσης ο Ταν, να πούμε και κάθουνται τώρα συγκουρελού μαγάκια τα μαγκάκια γύρα γύρα και ακούνε να μορφωθούνε τα παιδιά καθώς και ο Ταν είναι παιδί κοσμογυρισμένο και πολλά ξέρει και ανθίζεται επί του κόσμου τούτου Λοιπόν, λοιπόν το να νικάνε τώρα τον Κολόμπο και πάει στο βασιλέα του με τα μούτρα γιωμάτα επίδεσμου του λέει ο βασιλιάς, Βίκινγκ. Δεν τρέπεσε ρε να μου κάνεις ρεζίλη όλη τη μεγάλη και σαν τα Δεν εσκίνεσαι να σε δείχνουν κάτι πεδάκια εγγλεζάκια, κολόμπο, άνθρωπο. Και τον ρίχνεις στα σίδερα. Τον ρίχνεις στα σίδερα, την διτζέλια, που με Και τα εγγλεζάκια πιάνουνε τον τόπο και κάνουνε δικό τους μαχαλά και τη γαζώνουνε ωραία και φίνα. Ο βασιλιάς τώρα ο εγγλέζος, ο king Όλο και τους εκφράζει την ψηλή του Ευαρέσκεια. «Δεν γιούρε μάγκες, αλλά στείλτε και κανένα ψηλό ως φόρο like tax να πούμε Και πλερώνουνε τα παιδιά, άντε «God save the king, God save the king» Όπου μια των ημερών ημέρα Σάμπος και το κοζιάζουν στο αλλιώτικο Το οποίον ένας γκάι Ένα παιδάκι να με μεξείγουν τους μαζεύει και τους βγάζει λόγο Ρεσίς λέει Γιατί ρεσίς λέει να μαζεύουμε εμείς τα δολάρια Και να μας τα τρώει το ένα στα τρία ο βασιλιάς Αγγλίας Καθώς ο μας βγάζει νόμους και διατάγματα και μας προστατεύει Και στραβομάρα έχουμε να φτιάσουμε νόμους μονάχη μας Τι είναι οι νόμοι Στη φάδο να θέλουνε μας σωριά Δηλαδή τι να κάνουμε Να του εξηγήθουμε. Δεν πληρώνουμε και άσε μας τα μέρια μας και κάνε το κουμάντο στα δικά σου. Τώρα το παιδάκι το λέγανε Τζόρτς, καλό παιδάκι του να το όνομα το ψηλό και άμα και φουντάρεται στην Αμερική θα τον δείτε από άγαρμα μέχρι γραμμάτωση. Και οι άλλοι γκάις τον ακούσανε για so right. και δεν είναι μεταξύ τους... Σάμπος και να έχει δίκιο, τι δηλαδή να πληρώνουμε εμείς και να μας μασάει ο Κίνγκ με μια ευαρέσκεια και πάνω στην άψα σκαρώνει μια επαναστασάρα αδερφάκι να χαλάσει ο κόσμος. Και τι γίνηκε, και... έπιασε. Έπιασε καθώς ο Κίνγκ δεν μπορούσε να στέρνει όλη η ώρα στρατό ή του βλέπεις μακριά από το και εσύ και πάει. τους διώξανε τους Εγγλέζους και κάνανε δικό τους λιμέρι και γράψανε και σύνταγμα και από τότε η Αμέρικα είναι να πούμε κράτος με αστέρια ιδιόκτητα στη σημαία της. It's right", καμαρώνει ο μάγκας ο Τάν που τα ξέρει έτσι καλά τα κόζα και ανοίγουνε τόσα τα στόματα οι άλλοι για δε τι θα πει να σε μορφωμένος άνθρωπος και τον κερνάνε τον Τάν ένα τσιγαρλίκι καλοπατημένο, και λουκούμι για τα ζαφύρια και περνάει ωραία και ιστορικά εφαρδιά. Και εσύ ρε Τάν πως γύρισες πίσω, πως γύρισε, πως πήγε η ιστορία του Τάν και πως τη βόλεψε χρόνια σαράντα περί καλό στη Μεγάλη Αμέρικα. Εδώ είναι να σου φεύγει αδερφάκι το καφάσι και να δεις πράγματα μυστήρια και μεγάλα. Ήτουνε να πούμε τότε γιες, yes, 1910, κι είχε ο Ταν, Θανάσης με το όνομα ένα μπάρμπα στο μισήρι στην Αίγυπτο που τα είχε οικονομήσει με τις φασαρίες, τις ουντανέζικες, τον Κίτσενερ και άλλα προσώπατα. Και επειδή σκοί ο Θανάσης δεν είχε προκοπή στα κουραδοχόραφα του πατέρα του, λέει ο γέρος του τότε δυο σχόρες «Φροντίζω και πάσο τον μπάρμπα σου στο μισήρι». Έφτασε στο μισήριο Θανάσης, βρώμα αβάσταχτη, πονόματο, τρομερά πράγματα. Αλλά τον μπάρμπα του τον είχανε μαρκάρει κάτι σουντανέζι με στα μούτρα και του τη δώκανε τότε στην Εσμπεκία, στον Γκάμπ Ελάχμαρ που έβραζε η διαφθορά. Πέθανε ο μπάρμπας και δεν βρήκε κανέναν Θανάσης. Σηκώνεται λοιπόν μια και δυο και πάει στου Κότσικα. Θέλω δουλειά. Του δόκανε με ροκάματο, έβγαινε δεν έβγαινε το ψωμί και η φουλόπιτα, έφυγε, πήγε παρακάτω, έφτασε στην Ισμαϊλία Και απάνω που προσκύλαγε στο μουράγιο, να και πέφτει ένα καπετάνιο δικό μας Έρχεσαι ρε θερμασί στο καράβι, ήρθα Μπάρκαρε, πιάσανε άντεν και ξανιχτήκανε στον Ινδικό ήταν όμω αδερφάκι μάρ μήνας μήνα και φυσάγανε κάτι μοσούνια να σε σηκώνουνε και να σε παγαίνουνε τσίφ στον Άη Πέτρο, κι α είχε χιαμιβάδε στην ψυχή σου. Ο Θανάσης αμάθητος από θάλασσα ξέρναγε μέχρι Συγκαπούρη, κι άμα καδενιάσανε στο λιμάνι, έκανε ναυγή αλλά είδε γκλέζικε κάσκες και κιόρτεψε. Δεν πάω, πολλά τράβηξα με στην Αίγυπτο. Τέλο πάντων, κάνανε ναύλο. Πιάσανε τον ειρηνικό και περάσανε καλά Καθώς και τον βρήκανε στον ύπνο το μάγκα Τον ωκεανό και άμα κοιμάται είναι πολύ κύριο. Και ημέρα να Μπλουμ Ποντίσατε Άγιος Φραγκίσκος <σχερνή> <σχερνή> <σχερνή> <σχερνή> <σχερνή> <σχερνή> τότε ο Άγιος Φραγκίσκος Δεν ήταν σαν και σήμερα να πούμε, ήταν Ήτανε λιμανάρα Κατέβαζα από πάνω, από το βοριά, όλα τα πάντα. Από χρυσάφι και φωκόγουνα, μέχρι ξυλία και οτυλάκι. Πήρε κάτι ψωροδολάρια ο Θανάσης, βγήκε έξω, σεριάνισε και είδε ένα μαγαζί, σαλούνι τουνε, και παίζανε μέσα και παιχνίδια. Πέφτησε κάτι που απορρίχνανε το ζάρι, Eleven. Να ρίξω κι εγώ, why not. Ρίχνει, φέρνει ένα Σέβεν, φέρνει άλλο Σέβεν, φέρνει ένα Λέβεν, ξανά Σέβεν, θυμώσανε τα παιδιά. Είσαι κλέφτρα, εγώ, είσαι και φέρε τα λεφτά πίσω. Άναψε ο Θανάσης, you sister τους κάνει. Και μαγκώνει μια καρέκλα και τους πλακώνει. Σαματάς, πέσανε κανά δυο πιστολιές, μαλώσανε όλοι στο μαγαζί γιατί έτσι είναι εκεί. Αρχίζει ένα στον καβγά. Φεύγει και ύστερα οι άλλοι. Ο Θανάσης τους άφησε να δέρνονται και βγήκε στο δρόμο. Αλλά ήπουν σκοτάδι και δεν εντάξερε τα κατατόπια έπεσε σε ένα στενό. κι που πορπάταγε κλαφ αστράψανε τα μάτια του και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Αμάς δε ήτανε κάτι με στολές και τον ανακρίνανε. Ποιο σε χτύπησε από πίσω, σάμα ότι έχω μάτια από πίσω να δω, σου πήρανε τα λεφτά. Τα τσιγάρα Το χειρότερο ήτουνε Ότι σαλπάρισε και το παπόρι του Και τον περίμενε Και επειδή σε εκείνο τον καιρό να πούμε Δεν ήτουνε έτσι νόμοι Μετανάστευση και τα αρέστασαν σήμερα Τον αφήσανε να κάνει κουμάντο Για πάρτι του Δούλεψε ο Θανάσης Πίνασε ο Θανάσης Υπόφερε ο Θανάσης Έκανε σε λιμάνια, σε φάρμε σε πολιτείες Σε ό,τι βάλει ο σου Έτσι πέντε περί καλό. Υπόφερε κι από μάσης. Γιατί. Δεν τρώνε αδερφέ μου. Πας να πούμε και παραγέννεις ένα μπιφτέκι καθαρές δουλειές. Στο φέρν το μπιφτέκι, gets all right. Αλλά τι έχει κάνει. Τι. Έχει πάρει ένα πινέλο και το έχει μπαντανιάσει με μαρμελάδα νεράτσι. Όχι. Μα το Χριστό. έχουν και ένα γλυκό, πάει το λένε. Φίλο κι από μέσα μήλο γλυκό. Πά να το φας, τρώγεται Δεν τρώγεται Νο, no. είναι σαν να τρως τη γιαγιά σου Κιάσε τα drinks, Κιάσε τα πάντα τους Άνοστα μέχρι ξέρασμα <Συκλή> <Συκλή> Τέλος πάντων όλα καλά Αλλά το μεγάλο είναι που του κόψανε το όνομα Ταν Μάραν Πώς δηλαδή Διότι και βαριούνται να το λένε όλο Ταν μάραν και καθαρίζεις. Μουσική Άμα και στο Σικάγο, 1917, πόλεμος και φασαρία, έπεσε πάνω σε ένα μεγελέκο πικιέ. Δουλεύεις, έχω μαγαζί κρασά χονδρικός. Πόσα, 20 δόλαρς τη βδομάδα. Δούλεψε ο θανάση και βγάζανε και δικό του σου ίσκι που του κολάγανε πάνω ετικέτες Made in Scotland. Κι όπως είχαν έτσι ένα ψωροδιληστήριο σταγόνα σταγόνα στα το ξυλόπνευμα στα μπουκάλια ξύπνος τώρα ο Ταν, του ξηγέται του γελέκα Σαίσα. ίσα. Βγάζεις 100 μπότλες τη βδομάδα. Βάλε με μένα να στα κάνω 500. Impossible. Ρε με βάζεις... 20 σέντια το μπουκάλι 100 δόλαρς τώρα ήτουν αυτά Σκίστηκε ο Θανάσης Πήγε Μεγάλωσε το διηληστήριο Τα βόλεψε Έφτασε 700 χίλια Ο Γελέκα στρελάθηκε Δαν είσαι όλραιτ right. Καλά τη βόλευε μέχρι αδερφάκι Που τους κάπνισε ύστερα από τον πόλεμο Να κάνουνε ποτοαπαγόρευση Του Γελέκα πήγε να τον πλακώσει συμφόρηση «Τι κάνουμε τώρα» «Τώρα πλουτίζουμε» «Πώς» «Αν τώρα είναι που θα γίνουν όλοι οι αλκοόλες» Και του ξηγήθηκε ο Θανάσης Ότι άμα απαγορέψει έναν άνθρωπο κάτι Εκείνο το απαγορευμένο είναι που το δαιμονίζει Πιάσανε το λοιπόν Βρήκανε μια υπόγα Βάλανε μέσα τις συσκευές Και πλακώσανε την κατασκευή Έφτασε το μπουκάλι από 1,5 δολάριο Στα 10, στα 12 ο Θανάσι έπιασε το γελέκα. Εγώ θέλω δυο δολάρια το ένα. Είναι πολλά. Τότε σπάω αλλού. Του τα τα δυο γελέκας και κονόμαγε μέχρι χίλια πεντακόσια την ημέρα ο Λεφτά με τη σέσουλα. Και καλή ζωή και κατυγκομενίτσε ξεγυρισμένε και πολλά τα ωραία. Αλλά με τις δομάδες η δουλειά είχε ψύχα πολύ και έπεσε στους πονηρούς. Μια μέρα πιανούνε το γελέκα στο δρόμο. Θα μπει σωτρά στο το δικό μα. Δηλαδή, όλα σου τα ουίσκια που φτιάνει θα τα διαθέτουμε εμεί. Νόρε, παιδιά, εσείς στη δουλειά σα και εγώ τη δικιά μου. Έτσι αποφασίζει ο μπό. Ο γελέκα ήτου είναι καλό άνθρωπο. Πάγαινε και στην εκκλησιά και άκουγε για το κήτο που έφαγε τον Ιωνά σκορδαλιά. θέλω, τον ζωρίσανε οι μάκες. «Άμα δε θέλεις, πουλάμα στο εργοστάσιο». Ούτε το εργοστάσιο πουλάγε. ήρθανε τα πράγματα στο σκληρό. «Εκεί, αδερφέ μου, δεν έχει μαλακό». «Γι Η ωραία». «Είπες όχι». «Πας, πέφτυσε δύσκολο». Ο γελέκας, να πούμε, πάγαινε σπίτι του βραδάκι, είχε αγοράσει και τα ράμα, πέρασε μια κάτι μαύρη, ξέρασε ένα μασίν το βρήκανε στο πεζοδρόμιο κόσκινο από τα δα «Οταν θύμωσε, βρε του και πήγε συγκυδεία και έκπρεψε. Αλλά δεν είχε βγει από την εκκλησία καλά-καλά, δυο μάγκες μέχρι εκεί πάνω τον πήρανε σηκωτό. «Περάστε στο αυτοκίνητο». «Πού πάμε...» «ΣΑΤΑΠ». Τον πήγανε σε ένα γραφείο. Ήταν ένας χοντρός γελαστός με κούρο. «Χέλο, ολτφρεντ». «Τι θέλετε...» «Ο καημένος ο γελέκας πάει πόθανε. Nice guy. Πολύ τον λυπηθήκαμε και μάλιστα τώρα που μας άφησε εκπληρωνομιά το εργοστάσιο. Εσάς τα Ο ένας από τους δεμένους τον αγρίεψε. «You talk too much. Πόσα έπαιρνες κάνει τώρα ο χοντρός με το πουρο. Δυο δόλαρ στο μπουκάλι. Πολλά. Έτσι δημιουργεί την κοινωνική αδικία». Αλλά επειδή εγώ σε συμπαθώ και δεν θέλω να βρεθείς χωρίς job Θα βγάζεις χίλια μπουκάλια την ημέρα Και θα παίρνεις χίλια δολάρια τη βδομάδα Τις Κυριακές δεν θα δουλεύεις γιατί έτσι είναι η εντολή του Κυρίου Δε εβδόμη, Κυρίο το Θεό σου Νο, έκανε ο δεν με συμφέρει Ο Ντερέκης του δώσε μια σωστομάχη στομάχι που τρελάθηκε Οχ, γιατί το δεύνεις τζομ όσο άλλος με το που «Μα είπε νο. «Μάλιστα, αλλά δεν έχεις ακούσει που λέει η εντολή συγχωρείτε τους εχθρούς ημών» <συγχωρεί> Δεν το κάτι τέτοιο η εντολή αλλά όταν κατάλαβε ότι θα πάει με εντολές του Μωυσή και κατασενοχωρήθηκε «Να μου δώσεις 1500» «Όλράιτ right, δεν είσαι κουτός» Τον στρώσανε τον λοιπόν στο διηληστήριο και δούλευε 14 ώρες στο 24ωρο να βγάλει τα χίλια μπουκάλια. Αλλά του φέρανε και άλλους σωλήνες, του φέρανε ό,τι γουστάριζε και τον πλερώνανε τακτικά. Ο ντερέχης ο Τζο τον φύλαγε. Ο τάν πονηρός Ρωμιός τώρα την άλεσε τη δουλειά. «Είμαστε κορόιδα», του κάνει μια μέρα του Τζο. «Ο Αμερικάνος ένα φόβο έχει, μην τον πεις κορόιδο». Why? γιατί μπορώ να βγάζω και καμιά εκατοστή μπουκάλια κρυφά και να τα πουλάμε για πάρτινε. 25 δολάρια το μπουκάλι έφτασε, σε δύο μήνες άχουμε 80.000 χιλιάδες ο καθένα. Το σκέφτηκε ο φοβόταν φοβότανε τις εντολές ουκλέψεις, αλλά στα τόσα λεφτά δεν πιάνει εντολή. Κάνει λοιπόν, go on. Βεβαίως τώρα ο Ταν έκλειβε τον Μπος, αλλά και ο Μπος τον είχε ρίξει τον Ταν. Ήτανε το λοιπόν πάτσι. Πούλαγε το λοιπόν ο Ντερέκη στα μπουκάλια, περάσανε κανένα δυο μήνε, και ένα πρωί ο Ντερέκη δεν ήρθε στο υπόγειο. Τι έγινε? Τον πάτησε ένα αυτοκίνητο, τυχαίως Δεν λένε τίποτα περί αυτοκίνητα οι εντολέ, δεν είχε αμαρτία ο μπός, έτσι. Τον τάν όμω τον είχε ανάγκη, ή του νετεχνίτη ήρθε και τον βρήκε. Γιατί το έκανε. Τι φταίω εγώ, με φοβέρισε με τον γκάγκ Και τι σου δίνε Δυο ντόλαρ στο μπουκάλι Πουλήσαμε τρεις χιλιάδες μπουκάλες Έβγαλα έξι χιλιάδες να σας τα δώσω Νο no", λέει ο μπός Αυτά σου τα χαρίζω Αλλά άμα το ξανακάνεις Θα σου κατασκευάσω μια κηδεία Που θα στοιχήσει έξι χιλιάδες δολάρια Και θα σου στείλω το λογαριασμό Στο νικρό Yes sir Γιατί εγώ είμαι πονόψυχος γιού έλεγε ο και είχε θάψει πάνω από εκατοχιλιάρικα στο χώμα στο περιβόλι του δούλευε το λοιπόν πάλι γεμάτα και τίμια όπου μια μέρα σπάει η πόρτα και μπαίνει μέσα η αστυνομία για έλα yeah, που σε γυρεύαμε πάνε μέσα φτάνει και ένας δικηγόρος καλός την έχεις άσχημα μα τι έκανα Ρωτά! τώρα πώ να σε βγάλω πια εγγύηση Έχει λεφτά πόσα 30.000 χιλιάδες δολάρια Άνθρωπος του νόμου ήταν αυτός τίμιος Λέει ο Ταν Έχω Και του φανέρωσε την κρυψώνα με τα λεφτά του και ο δικηγόρος Που θα τον έβγαζε τον πελάτη του Έφυγε να τα πάρει Και δεν ξανάρθε ποτέ στον Και ο θανάσης πέρασε δίκη δέκα χρόνια μίση Όταν βγήκε αδερφάκι Ήτανε το χάλι Μη τεσένσι Και εκτός από κάτι φυλακίστηκα που τα δούνεψε του δώσανε το χέρι, τον αφήσανε και πήγε στο Ιου Μέξικο να πιάσει δουλειά σε φάμα. Κι όπως κατέβηκε από το «Railway», κάνει έτσι και βλέπει φωτογραφίες υποψηφίων για τις εκλογές στον τοίχο. Κοιτάει καλά όταν, ξανακοιτάει και τι καταλαβαίνει. Υποψήφιος αδερφάκι μου, ήταν ο δικηγόρος που του είχε φάει τα λεφτά. Βάει στο σπίτι του, ρελοποδίτη... Ο κύριο υποψήφιο γέλασε και δεν θυμόταν τίποτα από το πετσμέζι. Μόνο τον χάιδεψε στην πλάτη, του δώσε και ένα δεκαδόλαρο και μίλησε περί παρανοήσεως και τέτοια πολύ πολιτικά πράγματα. Κι όταν βγήκε στο δρόμο, αλλά μόλις περπάτησε δέκα βήματα, και να τον πιάνει ένα πολύ ψωμωμένο. Έχεις του είπε δέκα να πάρεις το τρένο και να φύγεις αμέσως γιατί άμα μήνες δεν θα ξαναφύγεις ποτέ πια Όταν πήρε το σιδερόδρομο και έφυγε από την πολιτεία κατέβηκε στην Εβάδα και εκεί πέρα μπήκε σε μια μπερζίνα και πέρασε καιρό να οικονομήσει το εισιτήριό του και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα. Να τώρα πώς τελειώνει η ιστορία του Ταν και πώς έπεσε ο Ταν στα μαγκάκια που τον πονάνε και του ρίχνει κανένα κούτσουρο για μάσα. Αυτός που είχε την ήταν ήτανε Ρωμιός, υποκράτης όνομα. Και επειδή τον Ταν τον αγάπησε τόσα χρόνια μαζί, του στερνε κάθε μήνα 50 δόλαρς να τη γαζώνει. Και μια μέρα του γράψε ότι ο δικηγόρος έγινε μέγας και πολλής. Πάγαινε για κοβέρνορ σε μια πολιτεία. Όταν τρελάθηκε. Φίλε Ιπποκράτη απάντησε. Από υγείαν είμαι καλά, αλλά μην ψηφίσεις άλλη φορά ρεμπουμπλικάνους, γιατί δεν είναι εντάξει. Κι ο δικηγόρος που μου λε, είναι ρεπουμπλικάνος κτλ κτλ. Ε λοιπόν να, θύμωσε ο Ιπποκράτης και δεν του απάντησε. Κι ούτε του ξανά δολάριο, Yes, sir. Και τώρα όταν κάθεται με τα παιδιά και λέει τις ιστορίες του. Ήτανε μια φορά ρε παιδιά ένας πρόεδρας, αβράμ το όνομα Λίνκον το άλλο. Και αυτός ο πρόεδρας έλαχε σε ένα πόλεμο. Γιατί σε πόλεμο λαχαίνει όλο ο κόσμο. Και οι πρόεδροι για τα μεγάλα, και τα ανθρωπάκια για τη μάσα την καθημερινή, την καρμίρο. Νίκουτσι Φόρου Τα παιδιά τη πιάτσας Από τι εκδόσει Ερμή. Διάβασε ο Γιάννη Μποσταντζόγλου. Μουσική Δημήτρης Αρσενόπουλος <μουσική> Τεχνικός ήχου, Τάσος Μαχασκέτας <μουσική> Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα